16 16.26. Ο πλούσιος νέος. 16. Και η ένας τον εμπλησίασε και του είπε, διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθών και τι καλών να κάνω για να έχω ζωήν 17. Ο δε Κύριος του είπε, αφού απευθύνεσαι σε εμέ όσοι σαν άνθρωπο να πλούν, διαιτή με λέγεις αγαθών. Κανεί δεν είναι από τον εαυτόν του και πραγματικά αγαθός παρά μόνον ένας, ο Θεός. Εάν όμως θέλεις να έμβει την αιώνιον και μακαρίαν ζωήν, φύλαξε καθόλου τον βίων σου τα συντολάς. 18. Λέγεις αυτόν, πία συντολάς. Ο δε Ιησούς είπε, το να μην φωνεύσει, να μην μηχεύσεις, να μην κλέψεις, να μην ψευδομαρτυρήσεις. 19. Τίμα τον πατέρα και τη μητέρα και να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. 20. Λέγησε αυτόν ο νέος, ο οποίος δεν είχε διδαχθεί ποια είναι και πώς εφαρμόζεται προς τον πλησίον αγάπη. Όλα αυτά τα εφύλαξα από τότε που ήμουν νέος. Τι μου λείπει ακόμη. 21 είπε σε αυτόν ο Ιησούς. Εάν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε, πόλησε τα υπάρχοντά σου και μοίρασέται στου πτωχούς και θα έχεις θησαυρώνει στους ουρανούς. Κι έλα να με ακολουθήσεις. 22 όταν όμως ο νέος ήκουσε των λόγων αυτών, έφυγε λυπημένος διότι είχε πολλά κτήματα και η καρδία του το κολλημένη σε αυτά. 23. Και ο Ιησούς τότε είπαινε στους μαθητάς του «Αληθώς σας λέγω, ότι δύσκολα άνθρωπος πλούσιος θα έμβει στην βασιλεία των ουρανών». 24. Πάλι δε σας λέγω, ευκολότερον είναι να περάσει μια γκαμήλα από την τρύπα που ανοίγει βελόνα, παρά ο πλούσιο να έμβει στη βασιλεία του Θεού». 25. Αλλά όταν ήκουσαν τούτο οι μαθητέ Του, τους κατέλαβε πολύ μεγάλη έκπληξη και είπαν «Ποιος τάχαει μπορεί να σωθεί» 26. Αφού Θεέ ο Ιησούς τους εκκοίταξαν εκφραστικά, τους είπε «Ις τους ανθρώπους αυτό είναι αδύνατον, εις το Θεόν όμως όλα είναι δυνατά. Δίνεται λοιπόν ο Θεός για τη σχάρι Του να λύσει κάθε καλοπροαιρέτου πλουσίου τους δεσμούς της καρδίας Του προς το χρήμα» και να καταστήσει αυτόν άξιον της σωτηρίας.